Λόγος 7 Πέρι του Χαροποιού πένθους. Το κατά Θεόν Πένθος είναι η σκυθροπότηση της ψυχής, η διάθεση της πονεμένης καρδιάς, η οποία δεν πάβει να ζητάει με πάθος εκείνο για το οποίο είναι διψασμένη. Και όσο δεν το κατορθώνει, τόσο περισσότερο κοπιάζει και κυνηγά και τρέχει πίσω του με οδυνηρό κλάμα. Δεύτερον, ας το χαρακτηρίσουμε και έτσι. Πένθος είναι ένα χρυσό καρφί της ψυχής. Το καρφί αυτό απογυμνώθηκε από κάθε υγιεινή προσήλωση και σχέση και καρφώθηκε από την ευλογημένη λύπη στην πόρτα της καρδιάς για να την φρουρεί. Κρήτον, ένα είναι ένας συνεχής βασανισμός της συνειδήσεως, ο οποίος με την ωερά εξομολόγηση κατορθώνει να δροσίσει τη φλογισμένη καρδιά. Τέταρτον, εξομολόγηση σημαίνει το να λησμονήσουμε και να λησμονούμε την ίδια τη φύση μας. Κάποιος εξαιτία της λησμονούσε ακόμη και να φάει τον άρτο του, Σαλμός Ρω Άλφα 5 Πέντε Μετάνοι το να κάθε σωματική παρηγορία χωρίς καθόλου να λυπηθείς. Έκτον Χαρακτηριστικό εκείνων που πρόδευσαν κάπως το μακάριο πένθος είναι η εγκράτεια και η σιωπή των χιλέων. Εκείνων που πρόδευσαν περισσότερο η αουργησία και η αμνησικακία. Και αυτόν που έφτασαν στην τελειότητα η ταπεινοφροσύνη, η δίψα της ατιμώσεως, η εκούσια πίνα των ακουσίων θλίψεων και το ότι δεν διακρίνουν τους αμαρτένοντες και ότι αισθάνονται υπερβολική συμπάθεια προς όλους τους ανθρώπους και προς αυτούς. Ευπρόσδεκτη είναι ενώπιον του Θεού η πρώτη, αξιέπαινη η δεύτερη. Μακάρι όμω οι τελευταίοι, που πεινούν για θλίψη και διψούν για ατιμία, διότι αυτοί θα χορτάσουν την τροφή που δεν χορταίνεται ποτέ. Έβδομον, Όταν κατακτήσεις το πένθος, κράτα το με όλη σου τη δύναμη, διότι πρωτού αποκτηθεί μόνιμα και οριστικά, χάνεται εύκολα από τους θορύβους και τις μέριμνες του σώματος και την καλοπέραση και μάλιστα από την πολυφαγία και την αστιολογία και διαλύεται όπως το κερί από τη φωτιά. Όγδον Ανώτερη από το βάπτισμα αποδεικνύεται η μετά το βάπτισμα πηγή των δακρύων της μετανοίας αν κι είναι κάπως τολμηρό αυτό που λέω. Διότι εκείνο μας καθαρίζει από τα προηγούμενά μας κακά, ενώ τούτο το βάπτισμα των δακρύων από τα μετέπιτα, Και το πρώτο εφόσον το λάβαμε όλοι στην υπιακή μα ηλικία, μετά το εμολύναμε. Ενώ με το δεύτερο καθαρίζουμε πάλι και το πρώτο μας βάπτισμα. Κι αν η φιλανθρωπία του Θεού δεν το είχε χαρίσει αυτό στους ανθρώπους, οι σωζόμενοι θα ήταν πράγματι, σπάνιοι και δυσέβρετοι. Ένατον, οι στεναγμοί και οι κατήφια φωνάζουν δυνατά προς τον Κύριο. Τα δάκρυα που προέρχονται από φόβο μεσητεύουν και τα δάκρυα που προέρχονται από την Παναγία Αγάπη μας φανερώνουν ότι η καισία μας έγινε δεκτή. Δέκατον Αφού τίποτε δεν ταιριάζει τόσο με την ταπεινοφοροσύνη όσο το πένθος και τίποτε πάντως δεν είναι τόσο πολύ τη όσο το γέλιο. Εντέκατον να κρατάς σφιχτά τη μακάρια χαρμολύπη η οποία προέρχεται από την ευλογημένη κατάνυξη και ακατάπαυστα να την καλλιεργεί με χρυσό του σε ανυψώσει από τα γήινα και σε παρουσιάσει καθαρό μπρος το Χριστό. Το Ακατάπαυστα να αναπαριστάνεις μέσα σου και να περιεργάζεσαι την άβυσο του σκοτεινού πυρός, Την άβυσο του σκοτεινού πυρός. Τους άσπλαχνους υπηρέτες, Τον κριτή που δεν θα συμπαθεί Και δεν θα συγκορεί πλέον, Το απέραντο χάος Με τις καταχθόνιες φλόγες, Το δυνηρό κατέβασμα στα χάσματα Και τους υπόγειους και φοβορούς τόπους Και όλες τις παρόμοιες εικόνες, έτσι, από τον πολύ τρόμο, θα εξαφανιστεί από μέσα μας η λαγνία και θα νεωθεί η ψυχή μας με την άφθαρτη αγνία. Δηλαδή, θα δεχτεί μέσα μας το άφταστο πύρ της αγνίας, το κατά πολύ λαμπρότερο από το πύρ των κολάσεων και του πένθους. Δέκατο τρίτο Στάσου έντρομος όταν προσεύχεσαι και εκετεύεις το Θεό σαν τον κατάδικο μπροστά στο δικαστή, ώστε με την εξωτερική εμφάνιση και την εσωτερική στάση να σβήσει στο θυμό του δικαίου κριτή, διότι δεν αντέχει να παραβλέπει την ψυχή εκείνη η οποία σαν τη χείρα της παραβολής εις του γεμάτιο δίνει και κουράζει τον ακούραστο. Δέκατον τέταρτον Σ' όποιον απέκτησε το χάρισμα του εσωτερικού δακρύου, ο κάθε τόπος είναι κατάλληλος για πένθος. Αυτός όμως που ασκεί ακόμη το εξωτερικό δάκρυ, ας μην πάφσει να ερευνά και να ευρίσκει τους κατάλληλους τόπους και τρόπους. Δέκατο πέμπτο. ο κρυμμένος θησαυρός είναι περισσότερο ασφαλισμένος από τον εκτεθειμένο στην αγορά. Βάσει αυτής της εικόνας ας κατανοήσουμε και το προηγούμενο. 16 των Μη συμπεριφέρεσαι σαν εκείνους που μετά την ταφή των νεκρών τους άλλοτε θρυνούν για αυτούς κι άλλοτε με νεκρόδιπνα τρώγουν και πίνουν και μεθούν, αλλά να μοιάσει με τους κατάδικου στα μεταλία που τους μαστιγώνουν κάθε ώρα οι δήμοι. Δέκατον Εκείνο που άλλοτε επιδίδεται στο πένθος, κι άλλοτε στην τριβή και στα γέλια, μοιάζει με εκείνον που διώχνει τον Κίνα, το σκύλο της Φιλιδονίας, Πετροβολώντα τον με ψωμί. Έτσι εξωτερικά φαίνεται ότι τον διώχνει, ενώ στην πραγματικότητα τον προσκαλεί κοντά του. Δέκατον όγδον, να είσαι σύνους, συγκεντρωμένος, να είσαι αφιλένδεικτος, να μην αγαπάς δηλαδή την επίδειξη, να μην αγαπάς να επιδεικνύεσαι. Να παρατηρήσει την καρδιά σου και να είσαι στραμμένος προς αυτήν, σαν μέσα σε κάποια έκσταση, διότι δαίμονες φοβούνται τη σύνοια όπως οι κλέφτες τους σκύλους. Δέκατονένατον Δεν είναι εδώ, αγαπητοί μου, ο γάμος στον οποίο έχουμε προσκληθεί, Οπωσδήποτε λοιπόν εκείνος που μας κάλεσε εδώ μας κάλεσε για να πενθήσουμε τους εαυτούς μας. Οι κοστόν Μερικοί ενώ δακρίζουν δεν δείχνουν καμιά προσπάθεια ώστε να καλλιεργήσουν κατά την ευλογημένη εκείνη ώρα τη σκέψη η οποία προκάλεσε το δάκρυ αλλά άκερα και άστοχα την αντιπαρέρχονται και δεν συλλογίζονται ότι το δάκρυ χωρίς αιτία, χωρίς έννοια δεν έχει θέση στα λογικά πλάσματα αλλά μόνο στα άλογα. Το δάκρυ γεννιέται από σκέψεις και οι σκέψεις έχουν ως πατέρα τον λογικό νου. 21 η κατάκλησή σου στο κρεβάτι ας σου είναι προτύπωση της κατακλήσή σου στον τάφο και τότε θα κοιμηθείς λιγότερο. Και αυτή η απόλαυση του φαγητού στην τράπεζα ας σου θυμίζει εκείνο το θλιβερό φαγητό που θα κάνει το ασκουλίκια στο σώμα. Και τότε θα φάγεις λιγότερο. Και όταν πίνεις νερό να μην στη τη δίψα, στη φλόγα της κολάσεως, οπότε θα περιορίσει οπωσδήποτε τη φυσική σου επιθυμία. Και όταν ο γέροντας μας προσφέρει την τιμημένη ατιμία, την επίπληξη και την επιτίμηση, ας σκεφτούμε τη φοβερή απόφαση του κριτού και τότε την παράλογη εκείνη λύπη και πικρία που εισχωρεί μέσα μας, θα την κατασφάξουμε σαν με δύστομη μάχερα, με την πραότητα και την υπομονή. 22. Με την πάροδο του χρόνου, λέγει ο Ιώβ, σπανίζεται η θάλασσα. Χάνει δηλαδή τα νερά τη και αποσύρεται βαθύτερα από την παραλία. Κατά παρόμοιο τρόπο με την πάροδο του χρόνου, και την υπομονή, ο λίγων κατ' ο λίγων και τελειοποιούνται μέσα μας τα προηγούμενα. 23. Η μνήμη του αιωνίου πυρός ας κάθε βράδυ μαζί σου και ασκυπνήσει ξυπνήσει πάλι μαζί σου. Με τον τρόπο αυτό δεν θα σε κυριεύσει ποτέ η ραθυμία στον καιρό της ψαλμοδίας». 24. Ας σε παρακινεί τουλάχιστον στην άσκηση του πένθους το μαύρο σου ένδυμα, μοναχέ. Όλοι βέβαια όσοι θρηνούν νεκρούς φορούν μαύρα. Αν λοιπόν τώρα, μέχρι τώρα δεν πενθείς, ας πενθείς για το λόγο αυτό, για το ότι δηλαδή φορείς μαύρα. Αν όμως ήδη πενθείς, να αυξήσεις το πένθο σου και το θρήνο, διότι εξαιτίας των αμαρτιών σου άφησες την άνετη ζωή και αναγκάστηκες να ασπαστείς το σκληρό και πένθιμο μοναχικό βίο. 25. Όπως σε όλα τα άλλα, έτσι και στην περίπτωση των δακρίων, ο καλός και δίκαιος κριτής μας, λαμβάνει υπόψη του και τη φυσική προδιάθεση και τη δύναμη του καθενός. Είδα μερικές σταγόνες να χύνονται με πόνο σαν αίμα και είδα και βρύσες δακρύων που έτρεχαν χωρίς δυσκολία. Εγώ τουλάχιστον βαθμολόγησα τους αγωνιστέ ανάλογα με τον πόνο και όχι με το ποσό των δακρύων. Και ο Θεός νομίζω Παρόμοια θα τους έκρινε. 26 έκτον πενθούν δεν αρμόζει να θεολογούν, διότι η θεολογία συνήθως διασκορπίζει το πένθος τους. Επειδή εκείνο που θεολογεί είναι σαν να κάθεται σε διδασκαλικό θρόνο, ενώ εκείνος που πεθεί, αυτός που πενθεί, επί και σάκου, και αυτό νομίζω τι εννοούσε ο Δαβίδ, ο οποίο, αν και σοφός και διδάσκαλος, όταν φρενούσε για τις αμαρτίες του, απαντούσε σε εκείνου που τον παρακαλούσαν να ψάει, «Πώς άσω με την οδύν κυρίων επί τρίας Αλλοτρεία, δηλαδή στη γη τη εμπαθία. Ψαμό Ρολάντα Σίγμα Ταρφ. Μερικά από τα κτίσματα είναι αυτοκίνητα και μερικά κίνητα. Το ίδιο συμβαίνει και με την κατάνυξη. Άλλοτε δηλαδή έρχεται μόνη τη και άλλοτε τα δάκρυα τρέχουν με τη δική μας προσπάθεια και βία. Όταν χωρίς καμιά προσπάθεια και ενέργεια κατανοηθεί η ψυχή μας και υγρανθεί και μαλακώσει από τα δάκρυα, Α να αρπάξουμε την ευκαιρία διότι αυτό σημαίνει ότι ο Κύριος μας επισκέφτηκε απρόσκλητος και μας έδωσε το σφουγγάρι τις θεάρες της λύπης και το δροσιστικό είδωρ των ευλαβικών δακρύων για να εξαλύψουμε έτσι το χειρόγραφο των αμαρτιών μας. Αυτή την κατάσταση Φύλαξε την αγαπητέ μου σαν κόριο φθαλμού. Με χρυσό υποχωρήσει, διότι είναι περισσότερο δυνατή και αποτελεσματική, σε σύγκριση με εκείνη που δημιουργείται από το δικό μα ζήλο και αγώνα. Δεν κατέκτησε το κάλο του πένθου εκείνο που πενθεί όταν θέλει, αλλά εκείνο που πενθεί για το λόγο που θέλει ούτε αυτός που πενθεί για ό,τι θέλει, αλλά αυτός που πενθεί όπως ο Θεός θέλει. 29. Πολλές φορές το καταθεόν Θεόν πένθος αναμεγνύεται με το άχαρο δάκρυ της κοινοδοξία. Αυτό θα το αναγνωρίσουμε με τρόπο επιτυχή και ευσεβή, όταν συλλάβουμε τον εαυτό μας θα και συγχρόνως να ενεργεί με κακότητα και πονηρία. 300 κοστόν στην κυριολεξία, σημαίνει να έχει ο μοναχός στη ψυχή του αμετεόριστη οδύνη, χωρίς να επιτρέπει στον εαυτό του καμιά παρηγορία. Το μόνο που συλλογίζεται συνεχώς είναι η αναχώρησή του από τη ζωή αυτή. Και εκείνο που περιμένει σαν δροσιστικό είδωρ είναι η παρηγορία του Θεού, ο οποίος παρηγορεί τους ταπεινούς μοναχούς. Δευτέρα προς Κορινθίους Επιστολή, κεφάλαιον 7. 7οῦ πρώτον Όσοι απέκτησαν με πραγματική καρδιακή συνάστηση το πένθος, Εμείσαι σαν ακόμη και αυτή τη ζωή τους, σαν αιτία κόπων και δακρύων και πόνων. Το δε σώμα τους το απεστράφησαν σαν εχθρό. 32. Όταν σε όσους φαίνονται ότι περνθούν κατά Θεόν, διακρίνουμε οργή ή υπερηφάνεια, ας θεωρήσουμε ότι τα δάκρυά τους προέρχονται από δαιμονικά πάθη, διότι ποια κοινωνία λέει η γραφή Φωτή προς δευτερα Δευτέρα Κορινθίους 6ο κεφάλαιο Τριακοστών Η γέννημα της νοθευμένης κατανήξεως Είναι η ίησης, η αλαζονία Ενώ τη επενετής η παράκλησης, η παρηγορία Όπως η φωτιά και, και εξαφανίζει την καλαμιά, έτσι και το αγνό δάκρυ εξαφανίζει κάθε εξωτερική και εσωτερική ακαθαρσία. Τριακοστόν Ο περί των δακρύων λόγος από πολλούς πατέρες χαρακτηρίζεται ασαφής κάπος, σκοτινός και δισερμήνευτος και μάλιστα τον πρόκειται για δάκρυα των αρχαρίων, Πολλές και διάφορες λέγουν είναι οι νεητίες που τα γεννούν. Προέρχονται δηλαδή από την ίδιο συγκρασία, από τη χάρη του Θεού, από θλίψη δαιμονική, από θλίψη θεάρεστη, από καινοδοξία, από πορνεία, από αγάπη, από μνήμη θανάτου και από πολλά άλλα. 35 με φόβο Θεού α δοκιμάσουμε και α διακρίνουμε τα ιδιώματα όλων αυτών των δακρύων και α φροντίσουμε να καλλιεργούμε τα καθαρά και άδολα δάκρυα που προέρχονται από τη μνήμη του θανάτου μας. Σε αυτά τα δάκρυα δεν έχουν θέση ούτε η ίσις ούτε η κλοπή από τον διάβολο, αλλά μάλλον η κάθαρσης, η πρόοδος στην αγάπη του Θεού, το πλήσιμο από τι αμαρτίες και η απάθεια. 36. Το να αρχίσει κάποιος να πενθεί με επενετά δάκρυα και να καταλήξει σε άσχημα δεν είναι και τόσο περίεργο. Το να αρχίσει όμως με δάκρυα που προέρχονται από τα πάθη ή έστω από τη φυσική ιδιοσυγκρασία και να τα μεταποιήσει σε πνευματικά είναι πράγματι κάτι το αξιέπαινο. Αυτό το ζήτημα το γνωρίζουν πολύ καλά όσοι ρέπουν προς την κοινοδοξία. 37 Μην εμπιστεύεσαι τις πηγές των δακρύων σου πριν από την τέλεια κάθαρση. Δεν μπορούμε να παραδεχθούμε ως καλό τον ίνο το κρασί που μόλις μετά το πατητήρι το βάλαμε στα βαρέλια. Όλα βέβαια τα καταθεών δάκρυα μα είναι ωφέλιμα. Κανεί δεν έχει αντίρρηση σε αυτό. Ποια όμω είναι η ωφέλειά του, θα το γνωρίσουμε την ώρα του θανάτου μα. 38 Όποιο περνά τη ζωή του συνεχώ με το καταθεόν πένθος, δεν πάβει από το να εορτάζει καθημερινά. Εκείνον όμως που συνεχώς πανηγυρίζει υλικά και σωματικά, τον περιμένει το αιώνιο πένθος. Τριακοστών Δεν μπορεί να έχουν χαρές οι κατάδικοι των φυλακών ούτε η πραγματικοί μοναχοί πανηγύρια. Γι' αυτό ίσως εκείνος ο καλή πένθος έλεγε με στεναγμό εξάγαγε εκφυλακή στην ψυχή μου, ψαλμός ρο μι άλφα, για να εφρανθώ στο άριτο και απερίγραπτο φώσου σου. Τεσσαρακοστών Να γίνεις σαν βασιλεύς στην καρδιά σου καθισμένος στον υψηλό θρόνο της ταπεινοφροσύνης. Να διατάζεις το γέλιο να απομακρυνθεί και αμέσως να απομακρύνεται. Το κλάμα να έρθει και αμέσως να έρχεται. Και στο δούλο μας, το σώμα δηλαδή, που είναι συγχρόνος και τύραννος, να επιτελέσει κάποιο έργο και αμέσως αυτό να το επιτελεί. Η, τα Ιτακεφάλαιο Τεσσαρακοστών πρώτων Όποιος εφόρεσε το μακάριο και χαριτωμένο πένθος σαν νηφική διπλοίδα αυτός γνώρισε το πνευματικό γέλωτα της ψυχής. Ποιος είναι άραγε ο μοναχός αυτός που δαπάνησε τόσο θεάρεστα τον καιρό του στη μοναχική ζωή ώστε ούτε μια μέρα, ούτε μια ώρα ούτε μια στιγμή να μην την ξοδεύσει επιζήμια αλλά να την προσφέρει στον Κύριο με τη σκέψη ότι είναι αδύνατο την ίδια ημέρα να την συναντήσει δύο φορές στη ζωή του. Μακάριο είναι ο μοναχο που έφτασε στο σημείο να αντικρίζει με τα μάτια της ψυχής τι αγγελικέ δυνάμεις. Άπτοτος όμω είναι μόνο ο μοναχός που ακατάπαστα βρέχει το πρόσωπό του με τη ροή των δακρύων του, που αναβλίζουν από τους οφθαλμούς του με τη μήνυμη του θανάτου και των αμαρτιών του. Δεν δυσκολεύομαι μάλιστα να πιστέψω ότι από τη δεύτερη αυτή κατάσταση εδιάβηκε η πρώτη. Τεσσαρακοστών τρίτων Συνάντησα μερικούς επέτες και φτωχού που δεν είχαν ντροπή και που με μερικά αστεία έκαναν και τις καρδίες των βασιλέων να καμφθούν και να τους συμπαθήσουν. Και συνάντησα πάλι ανθρώπους φτωχούς από αερετές, οι οποίοι χρησιμοποίησαν όχι αστεία, αλλά λόγια ταπεινώσεως και σκοτεινής απογνώσεως βγαλμένα από το βάθος της απελπισμένης καρδιάς τους. Με τα λόγια αυτά, χωρίς ντροπή και με επιμονή, ανέκραζαν προς την Εκουάνιο βασιλέα και κατόρθωσαν με τη βία τους να παραβιάσουν την απαραβία στη θεϊκή φύση και ευσπλαχνία. 404. Εκείνος που υπερηφανεύεται μέσα του για τα δάκρυά του και κατακρίνει με το νου του όσους δεν δακρίζουν, μοιάζει με εκείνον ο οποίος ζήτησε από το βασιλέα όπλο εναντίον των εχθρών του και με αυτό εφώνευσε τον εαυτόν του. πέμπτον. Ο Θεός, αγαπητή μου, δεν έχει ανάγκη από δάκρυα, ούτε επιθυμεί να πενθεί ο άνθρωπος από την οδύνη της καρδιάς Του, αλλά μάλλον να το βλέπει να αγάλεται και να ευθυμεί εσωτερικά από την αγάπη Του προς Αυτόν. 406. Θανάτωσε την αμαρτία και τότε θα είναι περιτά τα δάκρυα της Οδύνης στους οφθαλμούς σου. Όπου δεν υπάρχει πληγή, δεν χρειάζεται νηστέρη. Στον Αδάμ, πριν από την παράβαση, δεν υπήρχαν δάκρυα, όπως ακριβώς και στους δικαίου, μετά την Ανάσταση των νεκρών. Εφόσον θα έχει καταργηθεί η αμαρτία και θα έχει εξαφανιστεί η Οδύνη, η Λύπη, ο στεναγμός. Ισαία λάμδα εψιλον 10. Τεσσαρακοστών εβδομών. Είδα σε μερικού πένθο. Είδα κι άλλου οι οποίοι πενθούσαν διότι δεν είχαν πένθο. Οι οποίοι, μολονότι στην πραγματικότητα έχουν πένθο, ζουν σαν να μην έχουν. Και με την καλή αυτή Έγνοια, παραμένουν ασφαλισμένοι, ασφαλισμένοι από το δαίμονα της κοινοδοξία και για αυτού, μάλλον έχει λεχθεί στη γραφή, κύριος σοφή τυφλού. Ψαλμό Ρω μη εψιλον 8. Τετρακοστών οχδών. Πολλέ φορέ συνήθως στους πιο επιπόλεους και τα δάκρυα προκαλούν έπαρση. Γι' αυτό και σε μερικούς δεν δίδονται ώστε με τη στέρηση και την αναζήτησή τους να ελεϊνολογούν τους εαυτούς τους και να τους καταδικάζουν γεμάτοι στεναγμούς και κατήφια και λύπη ψυχής και βαθιά σχιωθροπότητα και αμηχανία. Και έτσι αναπληρώνεται χωρί κίνδυνο η έλλειψη του πένθους έστω και αν αυτοί νομίζουν ότι δεν έχουν κανένα συμφέρον από αυτά. Τεσσαρακοστόν Εάν προσέξουμε, θα αντιληφθούμε τους δαίμονες που μας πολεμούν, να μας πολεμούν με ένα γελίο τρόπο. Όταν είμαστε χορτασμένοι, μας δημιουργούν κατάνοιξη και αντιθέτως, όταν νηστεύουμε, μας σκληρίνουν. Αυτό το κάνουν για να μας εξαπατήσουν με τα νοθευμένα δάκρυα και έτσι να μας ρίξουν στην τρυφή, στην καλοπέραση, που είναι η μητέρα των παθών. Δεν πρέπει λοιπόν να τους ακούμε, αλλά μάλλον να κάνουμε το αντίθετο. Πεντηκοστόν εγώ καθώ σκέφτομαι την ποιότητα της κατανήξεως μένω έκθαμβος. Πώς αυτό που ονομάζεται πένθος και λύπη είναι συμπλεγμένο με τη χαρά και την ευφροσύνη όπως το μέλι με το κερί. Και τι διδασκόμεθα από αυτό. Ότι η κατάνοξη είναι καθεαυτό δώρο του Θεού. και στην ψυχή που κατανήσετε και κρίση υπάρχει μια αληθινή ειδονή. Διότι ο ίδιος ο Θεός με μυστικό τρόπο παρηγορεί του συντετριμένου στην καρδία. Για να αποκτήσουμε γνήσιο και καθαρό πένθος και οδύνει ωφέλιμη, αφού και τα αντίθετα διδάσκουν, ασακούσουμε ακούσουμε τώρα μια ψυχοφελή και πολύ αξιοθρήνητη διήγηση, Έμενε εδώ κάποιος μοναχός Στέφανος, ο οποίος είχε ασπαστεί την ερημική και ησυχαστική ζωή. Αγωνίστηκε πολλά έτη στη μοναχική παλέστρα. Ήταν στολισμένος με νηστείε και ιδιαίτερος με δάκρυα και με άλλα ενάρετα κατορθώματα. Είχε το κελί του στην κατάβαση του Αγίου του του όρους, κάτω από την Αγία Κορυφή, στο σημείο που βρίσκεται το σπήλαιο του προφήτου Ηλίου. Αυτός λοιπόν ο Στέφανος, ο Αείμνηστος, για πιο ακριβή και κομπιαστική μετάνια και άσκηση, επήγε στον τόπο όπου έμεναν οι αναχωρητές, που αναμάζεται Σίδης. Παρέμεινε εκεί μερικά χρόνια, με υπερβολικές στερήσεις και σκληρή άσκηση, εφόσον ο τόπος ήταν απαράκλητος και αδιάβατος σχεδόν από του ανθρώπους. Απήχε περίπου 70 μίλια από το κάστρο. Έπειτα γύρω στο τέλος της ζωής του, ανέβαινε ο γέροντας αυτός το κελί του, κάτω από την Αγία Κορυφή. Είχε μάλιστα και δύο υποτακτικούς από την Παλαιστίνη πολύ ευλαβείς, οι οποίοι και του φύλαγαν το κελί πριν επιστρέψει. Αφού πέρασαν λοιπόν λίγες μέρες έπεσε σε ασθένεια με την οποία και τελείωσε τη ζωή του Την παραμονή του θανάτου του περίέπεσε σε έκσταση και με τα μάτια ανοιχτά παρατηρούσε δεξιά και αριστερά της κλίνης του Σαν να τον ανέκριναν κάποιοι απαντούσε Τον άκουγαν όλοι οι παρευρισκόμενοι Κι άλλοτε έλεγε Ναι πράγματι Αληθινά Πλην όμως ενίστευσα τόσα έτη γι' αυτό. Άλλοτε, όχι, όχι, είναι ψέμα, αυτό δεν το έκανα. Έπειτα από λίγο, αυτό ναι, αληθινά το έπραξα, αλλά έκλαψα. Έκανα διακονήματα αγάπης και πάλι, αληθινά με κατηγορείτε. Μερικές φορές η ορισμένα απαντούσε, ναι, αληθινά. Ναι, γι' αυτά δεν έχω τι να απολογηθώ. Ο Θεός είναι ελαήμον. Ήταν αλήθεια ένα θέμα φρικτό και φοβερό, ένα δικαστήριο αόρατο και χωρίς έλεος. Και το φοβρότερο, ότι τον κατηγορούσαν και για πράγματα που δεν είχε διαπράξει. Ο ησυχαστής αυτός και αναχωρητής για ορισμένα πτέσματά του, αλίμονο, έλεγε, Για αυτά δεν έχω τι να πω». Και να σκεφτεί κανείς ότι είχε σαράντα περίπου έτη μοναχός, χωρίς να του λείπει και το δάκρυ. Λέγει ο Άγιος της Κλίμακος, ο Ιωάννης ο Σιναίτης, «Αλίμονο και πάλι αλίμονο». Πού ήταν τότε η φωνή εκείνου του προφήτη του Ιεζεκιήλ για να τους πει «Ενώ έβρωσε εκεί και κρινόσε είπε ο Κύριος Ιεζεκίλ λάμδα γάμα δώδεκα Αλλά δεν κατόρθωσε να χρησιμοποιήσει μια τέτοια απολογία γιατί άραγε άγνωστον Ας έχει δόξα ο Θεός ο μόνος που γνωρίζει Ας σημειωθεί και τούτο ο μοναυκός αυτός που λέγαμε, ο Στέφανος, μου το διηγήθηκαν μάρτυρες. Όταν έμενε στην έρημο, είχε τόση χάρη, ώστε να τρέφει με τα χέρια του και λεοπάρδαλη. Και ενώ συνεχιζόταν η αυστηρή αυτή δικαστική ανάκριση, αποχωρίστηκε το σώμα του, χωρίς να φύσει καμιά ένδεξη για την κρίση το πόρισμα ή την απόφαση και το τέλος της δίκης. 51. Η χείρα που έφασε τον άντρα της και έμεινε με το μονάκριβο παιδί της, αυτό έχει σαν μόνη παρηγοριά της μετά τον Κύριο. Παρόμοια και για την ψυχή που αμάρτησε, δεν υπάρχει άλλη καμία παρηγοριά την ώρα του θανάτου εκτός από τους κόπους του λαιμού, την νηστεία δηλαδή και τα δάκρυα. Όσοι πένθουν έτσι, δεν θα ψάλουν ποτέ, ούτε θα ξεσπάσουν σε λαλαγμούς ύμνων, διότι όλα αυτά αφανίζουν το πένθος. Εάν επιχειρεί με αυτά να αποκτήσεις το πένθος, γνώρισε ότι βρίσκεσαι μακριά από το σκοπό σου. Διότι πένθος σημαίνει συνεχής και μονιμοποιημένη κατάσταση πόνου σε μια φλογισμένη αποθεϊκή αγάπη ψυχή. Σε πολλού το πένθος υπήρξε πρόδρομο της μακαρίας απαθίας, διότι προευπρέπειζε την ψυχή και εσάρωνε, εσκούπιζε και κάλυψε το υλικό των αμαρτιών και των παθών. Πεντηκοστών δεύτερον Κάποιος δόκιμος εργάτης του επενετού αυτού πένθους μου ανέφερε τα εξής. Πολλές φορές που πήγαινα να παρασυρθώ στην καινοδοξία ή στην οργή ή στη Γαστριμαργία διαμαρτυρόταν μέσα μου ο λογισμός του πένθους και μου ψιθύριζε. «Μην καινοδοξήσεις γιατί σε εγκαταλείπω. Παρόμοια και για τα άλλα πάθη». Κι εγώ το απαντούσα. «Δεν θα σε παρακούσω μέχρις ό,τι μου οδηγήσει το στο Χριστό». 53 Η άβυσο του πένθους αντικρίζει την εκ του Θεού παράκληση, και η καθαρότηση τη καρδιά δέχεται τη θεία έλαμψη. Έλαμψη σημαίνει απερίγραπτη ενέργεια, η οποία κατανοείται χωρί να κατανοείται και βλέπετε χωρί να βλέπετε. Παράκληση σημαίνει Ανάψυξης, αναψυχή της ψυχής ενός πονεμένου ανθρώπου, ο οποίος ανίπιο την ώρα αυτή και κλαθμυρίζει μέσα του και φωνάζει χαρούμενα. Αντίληψις σημαίνει ανανέωση της ψυχής που κατέπρεσε από τη λύπη με θαυμαστή μεταβολή των δακρύων του πόνου σε δάκρυα ανώδυνα. 54. τέταρτον τα δάκρυα του θανάτου γεννούν το φόβο. Ο φόβος γεννά την αφοβία και έτσι προβάλλει η χαρά. Και όταν λήξει η χαρά που δεν λύγει προβάλλει το άνθος της ευλογημένης αγάπης. Πεντηκοστών Όταν έρχεται στην ψυχή σου χαρά να τη διώχνεις απαλά με το χέρι της ταπεινοφροσύνη. Διότι δεν πρέπει να είσαι ευπαράδεκτος. Μήπως και αντί βοσκό υποδεχθείς λύκο. 56. Μη βιάζεσαι αγαπητέ να φτάσεις την θεωρία. Ενώ δεν ήρθε ακόμα η ώρα της. Άφησε καλύτερα να κυνηγήσει εκείνη και να φτάσει το κάλλος της ταπεινώσεώς σου, οπότε και θα ενωθεί μαζί σου με αιώνιο Πάναγνο Γάμο. 57. Στις αρχές, καθώς τον Ήπιο αντικρίζει τον πατέρα του, γεμίζει όλο από χαρά. Όταν όμως ο πατέρας απουσιάσει ορισμένο καιρό, σκόπιμα και έπειτα επιστρέψει, τότε το παιδί είναι γεμάτο και από χαρά και από λύπη. Από χαρά διότι είδα αυτόν που ποθούσε και από λύπη διότι τόσο καιρό στερήθηκε την καλονή του προσώπου του. 58. Μερικές φορές κρύπτεται η μητέρα από το βρέφος της, και ενώ αυτό την αναζητεί κλαίοντας, εκείνη χαίρεται. Με αυτόν τον τρόπο το μαθαίνει να προσκολάτε πάντοτε κοντά της και αναφλέγει έντονα την αγάπη και το φίλτρο που έχει για αυτήν. Αυτά έχουν κάποιο μυστικό νόημα. «Ο έχω νότα ακουίν, ακουέτο», όπως λέει ο Ματθέος στο ενδέκατο κεφάλαιο το οποίο το λέγει ο ίδιος ο Κύριος. Πεντηκοστόν Ένατον Εκείνος που άκουσε την καταδικαστική απόφαση του θανάτου του, δεν θα ενδιαφερθεί πλέον για προγραμματισμούς θεατρικών παραστάσεων. Και εκείνος που πενθεί πραγματικά, δεν θα σκεφτεί ποτέ την τρυφή ή τη δόξα ή το θυμό και την έξαψη της οργής. Εξικοστών Πένθο σημαίνει μονιμοποιημένη κατάσταση οδύνης στην ψυχή που μετανοεί. Η οδύνη αυτή γεννά καθημερινά οδύνη πάνω στην οδύνη, σαν γυναίκα τίκτουσα και οδύνουσα. Εξικοστών πρώτον ο Κύριος είναι δίκαιος και όσιος και σε όποιον ασκείται κανονικά η ησυχία ανάλογα του χαρίζει κατάνοιξη και όποιον ασκείται στην υποταγή κανονικά κάθε μέρα τον εφραίνει. Όποιος όμως δεν ζει καθαρά και ανώθευτα τη μια από τις δύο αυτές ασκήσεις στερείται το πένθος. Εξικοστών δεύτερων. Διώξτον εκείνο τον γίνα το σκύλο που πλησιάζει, όταν περνθείς υπερβολικά για τις αμαρτίες σου και σου ψιθυρίζει ότι ο Θεός είναι ασπλαχνός και ασυμπαθής. Διότι αν προσέξει την τακτική του, θα διαπιστώσεις ότι πριν από την αμαρτία σου παρουσιάζει το Θεό ευσπλαχνικό και συγχωρητικό. 63. Η επίμονη απασχόληση και άσκηση στο πένθος δημιουργεί τη συνεχή καλλιέργειά του. Η συνεχής καλλιέργειά του οδηγεί στη γεύση του. Και εκείνο που γευόμεθα και συνεστανόμεθα την αξία του είναι δύσκολο να μας το αφαιρέσουν. Εξικοστών τέταρτων. Όσονδήποτε υψηλή και αν είναι η ασκητική μας ζωή, αν δεν υπάρχει πόνο στην καρδιά μας, απομένει νοθευμένη και ανοφελής. Εξικοστών πέμπτων. Πρέπει. Πρέπει οπωσδήποτε, για να το πω έτσι, όσοι μολύνθηκαν και μετά το βάπτισμα, να αφαιρέσουν την πίσα από τα χέρια τους με φωτιά και με λάδι, με την ακατάπαυστη δηλαδή φλόγα της καρδιάς τους και με το λάδι της θεϊκής ευσπλαχνίας. 66 έκτον Είδα εγώ σε μερικούς ένα ακρότατο όριο πένθους. Να βγάζουν δηλαδή από το στόμα τους αίμα, που προερχόταν από την πικραμένη και πληγωμένη καρδιά τους και ενθυμήθηκα τα λόγια του Ψαλμοδού «Επλήγινος η χόρτο και εξηράνθη η καρδία μου» Ψαλμός ΡΑ 5 Εξικοστών έβδομων Τα δάκρυα του φόβου του Θεού περιέχουν μέσα τους τον δρόμο και την προφύλαξη. Τα δάκρυα, όμως, της αγάπης, πριν από την κατάκτηση της τέλειας αγάπης, είναι κάπως εκτεθειμένα σε κίνδυνο. Εκτός αν το ευλογημένο πυρ της αγάπης, τον καιρό τη του, πυρακτώσει πολύ την καρδιά. Είναι δε αξιοθαύμαστο, ότι τα δάκρυα του φόβου, ο οποίος είναι ταπεινότερο και κατώτερο πράγμα, είναι ασφαλέστερα στον καιρό τους απ' τα δάκρυα της αγάπης. Εξ Υπάρχουν ουσίες που ξεραίνουν τις πηγές των δακρύων μας και άλλες που επιπλέον δημιουργούν μέσα στις πηγές βόρβορο και γεννούν θυρία. Και παράδειγμα του ενός του πρώτου είναι ο Λότ που συνευρέθη παράνομα με τις θυγατέρες του ενώ του άλλου ο διάβολος που εξέπεσε από την αγγελική του κατάσταση. Εξικοστών ένατων Είναι μεγάλη η κακία των εχθρών μας. Τις μητέρε των αρετών τις μετατρέπουν σε μητέρε κακιών και τις αιτίε τη ταπεινώσεω τις κάνουν υπερηφάνεια. υπερηφάνειας. Πολλές φορές οδηγεί το νου σε κατάνυξη και η τοποθεσία που μένουμε και η θέα που έχει. Ας σε γι' αυτό ο Κύριος, ο Ηλίας και ο Ιωάννης οι οποίοι προσεύχονταν κατά μόνα σε ερημικούς τόπους. Εβδομικοστών πρώτον Συνάντησα πολλές φορές μέσα στο θόρυβο των πόλεων δάκρυα. Προέρχονταν από δαιμονική συνεργία. Ήταν για να μας πρόξουν προς τον κόσμο με την ιδέα ότι δεν βλαπτόμεθα καθόλου από το θόρυβο. Σε αυτό αποσκοπούσαν οι πονηροί δαίμονες. 72. δεύτερον Ένας λόγος, πολλές φορές, υπήρξε ικανός να διεκοσκορπίσει το πένθος. Είναι δε αξιοθαύμαστο εάν ένας λόγος μπορέσει να το συγκεντρώσει πάλι. 73. Δεν θα κατηγορηθούμε αγαπητοί μου, δεν θα κατηγορηθούμε την ώρα του θανάτου μας, διότι δεν θαυματουργήσαμε ή διότι δεν εθεολογήσαμε ή διότι δεν γίναμε θεωρητικοί, δηλαδή να βλέπουμε, να θωρούμε το Θεό. Οπωσδήποτε όμως θα δώσουμε λόγο στο Θεό, διότι δεν επενθήσαμε συνεχώς. Βαθμίς 7. Όποιο αξιώθηκε να την ανεβεί, ας βοηθήσει και μένα, διότι αυτός πλέον βοηθήθηκε, αφού με την η βαθμίδα έπλυνε τις κοιλίδες της παρούσης ζωής.